Έλα μάνα μου! Έλα! Να σου πω, αυτό ο σύλλογο θα το ξεκινήσω έτσι. Πώς τον είπε ο θήμιο φασιστή Χαλαδρίου. Χαλαδρίο? Κρυάδε επιστημόνων. Σεβαστοί πατέρε, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστούμε για τη σημερινή σα παρουσία. Όχι μόνο τιμώντα το σύλλογο επιστημόνων του Χαλαδρίου. Επιστήμονα μόνο θα είχε καλέσει τον Μπρέκα και θα τον, θα τον έβγαζε από την ξανά. Μόνο οι επιστήμονε ξέρουν. Κύριε Κώστα Πρέντα, το μεγάλο μας πρωταγωνιστή, να μα απαγγείλει για την Αγία Σοφία. Επειδή είμαι, δεν είμαι καλό στα μαθηματικά, από το 1453 μέχρι το 2022, πόσα χρόνια έχουν περάσει οι βρε Αποστόλοι. Ε, κάτω, ρε παιδί μου, δεν είσαι ένα κομπιουτεράκι τώρα, με βάζεις να κάνω μαθηματικά. Μπούς, Έχω σημαστεί, να κάνω τα, από τα κλάσματα στο Λύκειο. Και έμενα και, και θεωρητική. Άστα χέστα μέσα τώρα με τα, με τα μαθηματικά, γι' αυτό και έμεινα αγράμματο. Να σου πω, έχουμε πάντω έχουμε μια νίκη στην ε, Κωνσταντινούπολη, όπω τη λένε και οι εχθροί μα, Ισταμπούλ. Να του έχουμε ξεκολτιάσει Ψώνια. Πηγαίνει όλη η Βόρεια Ελλάδα και κάποιοι από την Ελλάδα, αλλά γίνει η Βόρεια Ελλάδα από Μακεδονία και πάνω, ειδικά ο Εύρος, και για μέσα και ψωνίζουν. Άμα Επίσης, το κάψουμε είναι φθηνό, το φόρο, θα πάει εκεί που δεν έχει τον ίδιο φόρο. Αν βγάλετε του φόρου, είμαστε κάτω από την 10 θέση, το δεκάτη, δεκάτη, δεκάτη θέση Δουλεύουμε το γνωστό με τα εδώ και χρόνια, που το τουρκικό, εμείς, που το Αποστολή, Έλα. ψηφίζω Άδωνη. Ποιος σε ρώτησε μωρή, ποιος σου έδωσε ψηφοδέλτιο. Δεν πιάνει τίποτα ο πρέκας μπροστά του, εντάξει. Α, α, ναι, α, α ναι, άμα είναι να διαλέξουμε, συγνώμη <συμπ> κι εγώ Άδωνη. Έτσι, μπράβο, φιλιά, για. Η δέσποινα ταράχτηκε. Η δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. <συμπ> Η κεντροδεξία έχει αρχέ και αξίε, έτσι. Ναι, ναι, ναι, όπω τη βλέπουμε. Έχοντα τι αρχέ και τι αξίες τη δεξιά. Αυτό, Αυτό λες. Ανεξάρτι αρχέ, α πούμε. Και ανεξάρτητε αξίε. Υψηλή αξία όμω, αξίες Και αξίε όπω τα φυσικά μονοπόλια, α πούμε, λιμάνια, δαί, συγκοινωνίε, επικοινωνίε, τα οποία δεν μπορούνται όπω ξέρει τα φυσικά μονοπόλια, αλλά η κεντροδεξιά μάλλον έχει αρχέ και αξίε, τα απαξίει και τα πουλάει για ένα ευρώ, α πούμε, όπου τα αναφηγιά σκάλα Είναι οι Εγώ ξέρω να πω αποστολή ότι δεν υπάρχει πάτο στην ξεφτίλα τελικά. Δεν υπάρχει και ελπίζω να πάρουν αυτό που του αξίζει. Αυτό γιατί βαρέθηκα. Ξέρετε, υπάρχει και αυτή η ωραία φράση ότι απολαμβάνει κανεί τη σκηνή ενό δέντρου που και πριν πάρα πολλά χρόνια, είναι κάτι το οποίο το έχουν ανάγκη. Να πάρει ο μπακογιάνη το θείο του θείο του λένε ο Κυριάκο. Ναι, ναι. Να πάνε στα σκίνα κορυφαία, να πά στη βαριμπόμπι, την υποκάπεια πολιτία και στη βόρεια έργεια, να δει τα δέντρα που θα κάτσουμε κατά τον ίδιο του. Τι δει... δέντρα, καλά. Έχασε. Εκεί κάθισε κάτο των ίσιο τη αναμογενήτρια. Ναι, και να δεί και τι αναμογενήτριε που κάνουν τη διαφορά, όχι τη διαφορά, τη διαφορά, τη διαφορά. Πρόντο! Χαχάτσι ο Χαχάτσι μουνα, ναι! Του χατσιφλουρέντζου! Χαχάτσι μουνα! Χαχάτσι Μιχάλη, Αποκλειστική είδηση! Θα το ανακοινώσουνε σήμερα ή αύριο! Παίρνουμε αύξηση αποστολή! Κι άλλη αύξηση, μωρέ το Έχει το Από στα 4 4 Τέλο πάντων, να να ωραία που σα την αύξηση την ελάχιστη και σα κάνουν τρομερή μείωση με τα κάψιμα που έχουν πάει 2,5 ευρώ. Να σου τα 200, ένα αρχιτή πήραμε, ούτε ένα αρχιτή δεν πήρε τα 200 που είπαμε. Ναι, και το ναι. ένα αρχιτή καλό είναι. Έχει το 50% των αρχιτών. Να τα βλέπουμε και τα καλά. Κάτι είναι και αυτό. Έλα, Ελληνάρα μου, μπαρμπαμούνα μου εσύ. Εγώ είμαι. Κάνει απόστολε. Ελευθερωθήκαμε από τι μάχε. Ναι, ναι, τώρα μόλι. Να, τώρα που μόλι πήγε 12 και 1, τι βγάλαμε. Πριν, κατά γράμμα το πηγαίναμε. Όπου και αν έβλεπε μάσκα, παντού. Δεν καταλάβαινε πρόσωπα. Α μα καλέ, έχουμε βγάλει να μείνει από την ώρα που το πέτρεψε. Είδε η μητέρα μου επίσκεψη εδώ στην Ιδανία, την έφερα εγώ. Οι μόνοι καραγιώτηδε που έβλεπε να βγαίνουν στι αφήξει ήταν οι έντρε με μάσκε. Ένα αυτό. Κατά τα η γυναίκα μου η με έχει τρελάνει. Μου λέει φέτο έχουμε την αντεμογλογιά των πιθήκων. Δανέζα είναι η γυναίκα σου. Ναι, Δανέζα είναι. Α, δεν το ξέρω. Και τι είναι σκληρή. Όχι, μου λέει. Είναι, είναι σκληρή, σαν το τυρί. Είναι, είναι σαν το τυρί. Και αλμυρί. Καλμυρό. Α, παπα, θα... παπα, πα, ο... αυτή την απλισά δεν μπορώ. Έλατε και μου λέει του χρόνου θα έχετε, σαν σοβαρή χώρα που παίρνετε μέτρα, θα έχετε την επιδημία τη ψωπή της... των γαϊδάρων. Και πώ το λέει αυτό λοιπόν, στα δανέζικα. Ο, ε, κα, είναι, η είναι, να Γιατί στραμπουλάζε όλη θα... τη γλώσσα με τη γλώσσα του. colado colado del ese tipo tá la leo ne ne ne Ελληναρά μου! Ξύλι μου. μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου! Εγώ είμαι πάλι! Τι θε! Μου θα... σπάσει τα αρχίδια. Όχι κύριε, αφού μου Λοιπόν, εδώ στο Σαμαριστάν που λε που βρίσκομαι. Σαμαριστάν είσαι καλαματιανός Ναι, γα... την παναγούλα μου. Δεν πειράς. Λοιπόν, ε, ε, ναι, ο καθένα με τα ελαττώματα Τι να κάνω. Πήγανε και κάνανε και εδώ καλαμάτα και στη Μεσίνη και στη Σπάρτη, ρε, φίλε. Και να είναι καλά, τα παιδιά. Μου άκου, καλό, άκου, χαρά τώρα, που μιλήσατε. Μούσεις... Δύο απορίε τώρα εγώ έχω. Αν είναι όλα ευλογημένα, γιατί έχουμε παιδάκια που αποτυχάνουν, Ένα το κρατούμε. Δεν είναι όλα ευλογημένα. Δεν αποτυχάνουν στην καλαμάτα. καρχά, στη Μεσίνη και όλα αυτά. Αποτυχάνουν αλλού. Και δεύτερον, στι άλλε περιφέρειε. Και δεύτερον, γιατί δεν υπάρχει μια επιτροπή αντι-doping να ελέγχει τα στυλά τα διαβασμένα. Α, λε να είναι κανένα πιο προχωρημένο. Ναι, να έχει κουμπώσει. Δηλαδή έχει πάει ο άλλο ώρα με το στυλό το πολύ το διαβασμένο, να πούμε το έτσι και γράφει καλά. Και πάει ο άλλο με το στυλό το απλό, το από το, περίτερο, το οποίο είναι αδιαβασμένο. στον Δεν είναι αυτοαδικία. Α, το έχει πάει παραπέρας. Είπαμε το πον. παρισμένα στιλό. Ε, πον, αυτά. Εντάξει, να το δούμε γι' αυτό. Έλα, γεια. Τι γίνεται ρε, σε, αυτό, σε αυτή τη διαστήριση την Πανανάία τι γίνεται με αυτό το Μιτσιοτάκουλα, με τα όπλα που στέκει σε αυτό το μελίο τη Ουθανία. Καλά πάμε, <Τι> καλάμε, να σου πω, εγώ βλέπω και Eurovision μπορεί να πάμε του χρόνου να κερδίσουμε. Αν μα θέλουμε και άλλα τάξη στην Ουκρανία, οπότε που θα το κερδίσουμε, αλλά εμεί θα χάσουμε αν Έλληνε. Θα έχουμε κερδίσει τη Eurovision όμω σκέψου του παραχρόνου που θα τη διοργανώσουμε εδώ <Τι> να δείξουμε το Μισοτάκι σε όλο τον κόσμο που θα έρθει. Δεν υπάρχει κάποιο που να μπορέσουμε να σταματήσει, είναι δυνατόν να λειτουργήσει. Σαν να λειτουργεί η Ελλάδα σαν να είναι το σπίτι του. Ένα μπορεί να το σταματήσει. Απλά αυτό yeah. ο ένα θα πρέπει να ενωθεί. Θα έπρεπε αυτό να περάσει από τη Βουλή. Θα έπρεπε να εγκρίνει το Κισέα. Θα έπρεπε να γίνουν όλε τι διαδικασίε. Έλεγα, τώρα. Yeah. Κολλάμε σε αυτέ τι γραφειοκρατίε. Να, αυτά δεν μπορώ. Θα πρέπει κα, να πάσα στη Γη. Θα το έχει κάνει ο Πιερακάκη. Θα γίνεται και αυτό να το κάνει με μια αξιοδότηση μέσα από το ΙΚΑΒ. Θα πρέπει οι του κράτου εδώ, οι δικηγόροι που υπάρχουν, να συντάξουν μια κατηγορία δυνατή για εσά Και να τον στείλουν στο απόσπασμα το βούτσι. <Και> Διότι δεν είναι η κατάσταση αυτή να μπορεί να αποφασίζει ότι θα εξεκρυπτώσει τα στην Ουκρανία. Σε αυτόν τον πανηλίθιο των πιόνιων των Αμερικάνων. Και εσύ κάνει αυτό που έκανε. <Και> σχοληθούν... Καλά, ένα πιόνι των Αμερικάνων στέλνει το άλλο πιόνι. Τα πιόνια συνεννοούνται. Πού είναι το κακό. Τα σύνορα που πέρασα δεν είχαν φουρό. Μόνο λίγα γεράκια αντιψαζωμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό. Και πώ να τα χορτάσω, τα καημένα. Αφιέρωσε για την Παρασκευή. Θέλω το όλα, μοιάζουν μαγικά. Που δίνω ο Χάρη Κλίν και ο μου φαίνεται. Γιάννης Μαρκόπουλος και Γιώργος Νταλάρα. Την Παρασκευή Μόλις αισθήματα και προγραμματισμό Με τα κόλπα τους εγελίσαμε τραλούς Αχ που σε πονά και που σε πηγαίνει Ευτυχώς ο κόσμος δεν τα χάνει Εμένα μου λες Κι Όλα μοιάζουν μαγικά Είναι μαζικά Και προπάντως Πολιστικά <σχει> Can you hear me? Good. Σε πόλη βρέθηκα που ψάχνα για καιρό Στον ήρω μου το χάρτη των κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να την χαρώ Κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξέν Επειδή χθες ξεχάσατε ότι ήταν η μέρα των γονέων ναι. Θέλω να σας δώσω... Το δικό μου γονέα και τα απεθερικά μου τους χαιρετισμού Σε παρακαλώ πολύ Βάλε να πω τι μπορεί από γονείς που έχουν πάρει σε σένα Ο Γεωργάκη στο σχολείο Το αυτού σου ναι. Και ό,τι άλλο βρίσκει Ξήσεις εσύ την Πάσκευή Εντάξει Εντάξει έγινε Ναι, γεια σα, ο κύριο Αποστολή. Ναι, ο ίδιο. Ναι, κύριε Αποστολή, λέγομαι και μη. Είμαι η μητέρα του Στράτου. Ναι. Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Εγώ είμαι η να κωδί η δασκάλα του. Του μικρού του Γιώργου. Ναι, ναι. Ο Δημήτρη, ο εγγονό μου, στο μου το τηλέφωνό σου. Αν νόμιζα ότι είσαι εσύ ο Δημήτρη, ο σας. Τι θέλετε. Είμαι πολύ λιμωμένη μαζί σα. Μαζί μου, γιατί. Δεν είμαι ρε Αποστολή. Συγγνώμη, εσύ. Εγώ. Είμαι στον Κώστα. του μικρού του Γιώργου του, του, του, του στράτου να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Ιωριάδη δηλαδή το γραφείο του ναι. και τώρα μόλις τον είδες και ήρθε με την κοπέλα του ναι. αμέσως ζητάς 250 γιατί μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό για να πληρώσει το τσούλι γι' αυτό ε, για αυτό πράγμα ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει τρούσα άμα βοηθήσουμε ε, ε όχι δεν νομίζω είναι το πρότυπό μα κύριε μαμά του Κώστα δεν μου λέτε Τι? τώρα. Γλύφοντας, έρχοντας, πάτε! Δεν ξέρω, λέει διάφορα. Έρχεται στο σπίτι, δεν ξέρω που τα ακούει, θα τα αλλάξω όλα και κάτι τέτοια, λέει. Τι θα αλλάξει, δηλαδή. Θα πάρει λαϊκή εντολή, θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, κάτι τέτοια. <Τι> Α, μάλιστα, μάλιστα, εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστόλη. Μα είδε σαν <Τι> ευκαιρία. Το γουστάρισε το παλικάρι μα! Το γουστάρισα, ναι. <Τι> <Τι> <αυτοί> και δεν τρέπομαι <Τι> να το πω. <Τι> Ε, εμένα. Πούσου, πούσου, πούσου, πούσου, άνθρωπες, <Στελή> Στην άγορα και ξώτικα πουλιά. Και κράτη που σωσίδια διαλαλούν. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνα παιδιά. Και εκείνα ζαρωμένα μαφαντούνε. Φέρο και την Παρασκευή, γιατί έχω να σου πω πολλά. Εν πτώση το Βέγκο, όταν είναι πολυτεχνή και δημοσπίτη, που κάνει το φωτογράφο και λέει ότι βάλε μία και κάποιον λέει αριστερά, γιατί μου φεύγει ο, έξοδε, ο δεξιά. Ο ακροδεξιό θα βάλει σε αυτό και θα βάλει αυτά τα ακροδεξιά όλα που έχουμε μαζέψει σε όλε τι κυβερνήσει. Αλλά τώρα είναι σε έκταρτη. Αυτά που έχουν πει που είναι ακροδεξιά και ξεφεύγουν από αυτό που προσπαθεί να περάσει ο Μιτζοντάκη, ότι είναι λαϊκή κυβέρνηση και κοιτάει το λαό. Δεν ξέρω, φτιάχτο παιδί μου, αν μπορεί. τον όμω αυτό. Θέλαμε μια φωτογραφία εννοώ οικογενειακή. Ε, εγώ μαμά, θέλω να μάθω να κρατήσει στη μέση. Ναι, μπράβο παιδί μου, εσύ στη μέση έτσι. Στη μέση για σιγουριά. Γιατί για τι άκρε δεν βάζω την υπογραφή μου. Ήρθα να σα μιλήσω ω περίβαλο δεξιό σε περίφανου δεξιού. Παλά παιδί μου, εκεί δεξιά. Και να επιβάλλει ένα παιδί δηλαδή, το οποίο είναι από μια δεξιά οικογένεια, να ακούει το ίνιο του ΕΑΜ. Άκρος δεξιό δεν είσαι. Τόντα δεξιά! Σε φοβάμαι, θα μου θύγει. Στα τσακίδια. Δόκιμες μας γέρασαν ορίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια αβαρία δώσε μας λίγο πράσινο κύφ ροκινό και θα στο ξεπληρώσει ιστορία Θέλω του Μητροπάνου το κυφτ για την Παρασκευή ναι. Ας την ώρα που πέρασα δεν είχαν φρουρό Και θέλω και για να φτιάξω σχόχια... που πέρασα δεν είχανε φρουρό Μόνο λίγα γεράκια διψασμένα Μόνο ε, λίγα γεράκια διψασμένα <χαι> Με προκάλεσε δεν είχα σκοπό Στο πάρκο ένα μπατήρης μου ζάλισε τα αυτιά Πως ήσουν τράκουλα σημαδεμένοι Στους τέσσερις ανέμους κορπήσαν τα χαρτιά Ψάξω, κόρα μου, και ένα τελευταίο Το υπόγειο από τους καθημιχαίους Για ένα παλικάρι φιλαράκι μου Που έχει γενέθλια αύριο Και κλείνει τα 51 σε Ευχαριστώ πολύ καλό αγώνα άδελφε. Μεγάλη νυχτερίδα τρέφετα την νιώτη σου Γι' αυτό νωρίς βραδιάζει Την χορτάσεις Το μέσημέρι καίει Στα ψηλά vo ma ta okti ma Μια παραγγελιά. Λοιπόν, θα βάλει, ξέρει, αυτό που λέει. Πώ τη λέμε, ωραία, αυτό που λέει τα παραδοσιακά. Το ένα σαμίον. Το ένα σαμίον που λέει: Παντρεύουνε τον καβουρά και του δίνουν τη χελώνα. Ένα είναι σαν παιδικό, α πούμε. Θα βάλει τέσσερα ζευγαράκια. Ο, αντί για καβουράγια για χελώνα, ρε παιδί μου. Και ραμέο με παπαδόπουλο. Γιώργο, εννοώ, εννοείται ένα είναι ο παπαδόπουλο. Παντρεύουνε τον καβουράγιο. Είναι δυνατόν να μην μπορείτε να ελέγξετε του σα, Τι δουλειά έχει οποιοδήποτε να προσπαθεί να επιδιώξει μια κατάληψη. Τα βάλω φωτιά εις του Ιωδήποτε το κεφάλι κύριε. Βορύδι με ντήμερο, έτσι γιατί είναι να είναι και γλωσιά στην ομοφοβία. Θα αντρεύουνε τον καβουρά. Η δικιά μας η γενιά, τη χώρα δεν θα την παραδώσει στην αριστερά. Το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας από τη στιγμή που ανέλαβε ο Χίτλερ ήταν πρωτοφανές. Φυσικά. Μητσοτάκι με γλύφτηκε η κύλια εννοείται. Αντρεύουνε τον καβουρά. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκι! Κυπρόεδρε, εσεί και κυβέρνησή σα αντιμετωπίσατε με πολύ μεγάλη επιτυχία όλε τι προκλείσει των τελευταίων ετών. Είδα την γλυκό είμαι και κλείνει με λουκά και τον αγαπημένο τη Μαρκόνιο όμω πιστεύω. Αυτό είναι το πραγματικό τη θέση του κοινωνικά. Αυτό. Πατρέβουν το γκάβουρα! Εγώ είμαι Μαρκώνιο, ο, ο επιστήμονα πέθανε. Και του... Ήρθε το τέλος σου, σε προειδοποιώ Ανατινάχθηκε από τα UFU Στο ώμο το δυσάκι μου σε σάς ξαναγυρνώ Φωτσιά νερό, αέρα μου και χώμα Δεν βγαίνουν τα όνειρα σε πλειστηριασμό Δεν παίχθηκε η παρτίδα μας ακόμα Ε, αποστολή, Έλα. να σου πω Θέλω μία χάρη, μια αφιέρωση για την Παρασκευή Είχα έρθει στην τελευταία παράσταση που έκανες Και είναι ένα κάτι που δεν μπορώ να το βρω αλλού Θέλω, είπες ένα τραγούδι ρώσικο Σου τ... αρχιτικό να υποθέσω Την κατεύουσα Σίγουρα θα το έχεις ογράφηση, αν μπορεί να το βάλει την Παρασκευή για του να riu cha na viso di perknaklos Ela Bostonia sero tisogati pidiferoun nafti apo exterika tin Australia exergou ti Σ στην έκσα να Για σουρεμιτσοτάκι, για σουρεν, να μην πεθάεις ποτέ, ερεφιλάρας ποτέ. Γιατί μου, γιατί, αν δεν μας κάνεις το μεγάλο, αν δεν μας κάνεις το μεγάλο, για σένα τα πεθάνω. Ουχ για Aurelada. Aurelada. Μπορώ να ζητήσω μια special και ειδική αφιέρωση. Με αφορμή αυτό που ρώτησε στον Πακογιάννη και αυτό που ρώτησε στον Ψαριανό, θέλω όλε τι ωραίε τι ατάκε που τη κάνει τη τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Και μιλάω πάρα πολύ σε όλα τα κανάλια. Παιδιά, βαρεθήκαμε με τι θυμένε συνετεύσει, με τα τολμαδάκια και όλε αυτέ τι παπαριέ. Ακούστε, Αποστόλη, μήπω και μάθετε τίποτα. Ευχαριστώ. Τι γλίψιμο κι αυτό, τέλο πάντων. Έλα, Γιάννη. Πρέπει να πάμε να κιόλα. Α, είσαι ο οι άλλοι είναι σκατά. Οι άλλοι είναι σκατά και Θα κάνετε λίγο επίτηδε τα fake news, κυρίως έτσι σαν ένα φόρο τιμή στον Γκέμπελς, έτσι. Είμαι ο πιο σοδρός πολέμιος. Κάθε ολοκληρωτισμού. Να τα ακούσουμε κι αυτό. Άρα προφανώς και του ναζισμού. Μόνο Νίκο Παπά. Δικιά σα ήταν η ιδέα τη κατάθεση των λουδιών στη Γεσσαριανή, του Τσίπρα. Όχι, ήταν του Πρωθυπουργού. Εκεί σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι, εκτελέστηκαν mm -hmm. ε, για τα ιδανικά του. Βεβαίω. Τα δικά σα ιδανικά καπουλήγησαν σε 17 ώρε. Κώστας Μπακογιάννης Θέλω να πει πώ νιώθει που ο θείο σου ήταν πολιτικό σε έξι μηνών. Το είχαν βρει αυτό σε επιχείρημα. Λέγανε τότε. Κοιτάξτε, α πούμε, πώ είναι ευτυχούντα που ακόμα και ένα βρέφο το κρατάει σε κατοίκον περιορισμό. Που είναι αντιστασιακό και το βρέφο, άρα. Όλγα Γέρο Βασίλη. Γιατί πιστεύετε σας λένε ψεύτες. Ε, στο ότι ένας. Ένας Θα πρέπει, πρέπει εκείνο να το πει, όχι εγώ. Δεν έχει λόγο. Κατά, τη, τη γνώμη μου αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πει ποτέ ψέματα ίσα ίσα. Η δε... Υπουργέ μου εκτιμώ το χιούμορ σας. A... Θέλω να βάλεις τον Θεοδωρικάκο αυτό τον αριστερό τον κομμουνιστή Τον φασιστοιδές Ναι, εκεί που, που κατούρησε την να αριστερή Ναι, που να λέει Αυτά για δημοκρατίες και όλα αυτά Και από κάτω να βάλεις Αυτό το παιδί που πονούσε Όταν το βαράγανε Οι δικοί του οι δημοκράτες Που αυτές τις εντολές παίρνουν Η ασφάλεια φοιτητών και καθηγητών Είναι απόλυτη προτεραιότητά μας Την οποία την κάνουμε ήδη πράξη oh no! όπου έχουν παρατηρηθεί προβλήματα και παρατηρούνται δυστυχώ τέτοιου είδους προβλήματα παρεμβαίνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ελληνική αστυνομία πονάω! Το πονάω, πονάω, σου λέω! Αυτό γνωρίζετε ότι έχει συμβεί κατ' επανάληψη του τελευταίου διάστημα, του τελευταίου μήνε στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη όπου κάναμε πράξη στο αυτονόητο Α, πονάω! Πονάω, Όπου κάναμε πράξη στο αυτονόητο Έλα πάλι πάλι όρε μαθαρδάκη. έλα Ένα παταράκι, Γεια σα, Βασόλη! Γεια σου, φίλε! Σε πήρα για οκέρδη παρακολουθή, πανκ Έλληνε. Είμαστε Έλληνε, μπορούμε. ενδιαφέροντο κομμάτι άμα θέλετε, Είμαστε Έλληνε, είμαστε, είμαστε Ελλάδα! Στο σχολείο του Με το δικό τρόπο, ένα με το δικό νόμο ζωή που διαταγές χωρίς και πονές. Είμαστε μέσα σε 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου Πρέπει να το ηθικό μας το μου σε σάς ξαναγυρνώ νερό, αέρα μου και χωμά. I gave you my all, and I'm still missing you. The best